Θα ήθελα να πω πόσο σημαντικό για έναν δημιουργό είναι μέσα από τον τόπο του να του δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο του. Για μένα είναι απίστευτα σπουδαίο το να μπορώ να κοινωνώ αυτό το οποίο καλλιτεχνικά θέλω να δώσω στον κόσμο. Ε, Μία παραγωγή για να γίνει, όπως ξέρει <laughs> και ο κύριο απαιτεί πάρα πολλά πράγματα, πολλούς παράγοντες συγχρόνως, για να βγει ένα αποτέλεσμα στη σκηνή πάνω, Μέχρι να φτάσει εκεί υπάρχει μια διαδικασία, μια διαδικασία και θεωρώ μια δουλειά πολλών μηνών, ίσως και ετών πολλές φορές πριν. Ε, εγώ είχα τη χαρά και τη τύχη να το κάνω αυτό πέτος ο καλοκαίρι, κάνοντας, παρουσιάζοντας τη δουλειά μου εδώ πέρα στη Ρόδο και ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχα και τη στήριξη του Δήμου σε αυτό. Ε, δεν θέλω να με ακρηγορήσω, Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να έχουμε σαν καλλιτέχνε μια αισθητική, σημαντική και όμορφη, καλέστητη και να δείξουμε ότι αυτός ο τόπος παράγει και πολιτισμό και έξω. Ε, πρέπει να προσέξουμε λίγο το πώς παρέχουμε αυτόν τον πολιτισμό και το πώς θα ταξιδεύουμε. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να γεννηθεί ένα φυτόριο το οποίο μέσα από του μαθητές και μέσα από τα παιδιά της Ρόδο θα μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί τον πολιτισμό της Ρόδης. Ε, δεν θέλω να πω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, όσοι βρίσκεστε εδώ, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ yeah. και να είμαστε καλά, να έχουμε καλή αντάμωση για την επόμενη φορά. Στο ΣΑΒΑ αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, ακριβώς γιατί όλη αυτή η δημιουργία που βγαίνει μέσα από τις δυσκολίε, εγώ θα πω, διαβάστηκε το βιογραφικό του, μέσα από την καλλιτεχνική του ιδιότητα μέσα από την προσφορά του στην τέχνη όμως υπάρχει και η άλλη ιδιότητα που η ατυχία τον έφερε να είναι δίπλα στο αναπηρικό καροτσάκι αλλά όποια δράση συσχετίζεται και με αυτό τον, τον τομέα των ατόμων πλέον με δεξιότητες με ειδικέ δεξιότητες είναι πάντα παρών συμπαραστάτης βλέπω τον Κώστα και εκ μέρου του συμβουλίου της ομάδας των ε, μπάσκετ με καρότσι είναι μια άλλη διάσταση και μια άλλη έκφανση της πορείας του Σάββατου Καρατζιά γιατί και εκείνη η ομάδα δίνει δύναμη ψυχής σε όλους εμάς οι οποίοι στην καθημερινότητά μας στην πίεση των αναγκών Ξεχνούμε την δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του είτε είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι είτε είναι και ευκαιρία τώρα να πω μια καλή κουβέντα για τους παροολυμπιονίκες μας που θα γίνει και σε κίνους μια θα έλεγα εγώ αντίστοιχη έτσι διάκριση γιατί και εκείνοι στέλνουν κάποια μηνύματα. Συνδυάζει λοιπόν αυτά τα μεγάλα προσόντα ο Σάβας. είναι καταβολές και αυτό είναι το το σπουδαίο και σαν μεγαλύτερο έτσι να μ' ακούσει να το κρατήσεις. Αλλήμονό μας άμα ξεκόψουμε απ' ρίζε μα.